Λοιπόν πριν μιλάγαμε για δρόμους, α, είχατε ενημερωθεί κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου δυστυχώς και για νέα τροχαία ατυχήματα τα οποία συνέβησαν στο κέντρο της πόλης, έτσι α, και βέβαια όταν α, σε μια διασταύρωση α, γίνεται σύγκρουση για παράδειγμα δικύκλων γιατί έχουμε... Απανοτά καταγεγραμμένα τροχαία ατυχήματα με συγκρούσει δικύκλων, έτσι μα κάνει ιδιαίτερη αίσθηση, ιδιαίτερα τι τελευταίε ημέρε στο Αγρίνι. Αυτό σημαίνει ότι κάποιο κάτι δεν έκανε σωστά, ή μάλλον για να είμαστε πιο αντικειμενικοί, κάποιο παραβάτησε και τα πράγματα εδώ είναι α, ξεκάθαρα. Σα είχαμε πει επίση προημερών ότι δυστυχώ τα στοιχεία τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτική Ελλάδα για τα ποσοστά μέθυς, τα καταγεγραμμένα ποσοστά μέθυς, σκεφτείτε πώ είναι αυτοί που κυκλοφορούν μεθυσμένοι και απλά δεν έχουν τύχει να παίζουν σε κάποιο μπλόκο ε... Αυξάνονται και είναι κάτι το οποίο προκαλεί θλίψη και ταυτόχρονα θα πούμε οργή. Ε, μα προκαλεί και οργή. Ε, έχουμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μα γραμμή έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αφιερώσει τη ζωή του. Ε, Μπα και σώζει καμιά ζωή παραπάνω ε, καθημερινά. Μπα ε, και μα κάνει ε, όταν ανεβαίνουμε πάνω στο δίκυκλό μα ή όταν μπαίνουμε στο αυτοκίνητό μα να σκεφτόμαστε ότι ε, ε, δεν ξέρουμε να διγάμε. Αλλά Ξέρουμε ότι δεν ξέρουμε ε, να οδηγούμε α, και βέβαια ε, ο λόγος για τον γνωστό α, α, οδηγό ε, αγώνων, α, τον αγαπητό α, σε όλους μας Τάσο Μαρκουίζο, το γνωστό και όσο η Καλημέρα α, κύριε Μαρκουίζο από το αγρίνιο καλή εβδομάδα, χαιρόμαστε πολύ που σας ξανακούμε. Απλώς άκουσα προηγουμένως να μιλάς ναι, ναι. Και απλώς επιβεβαιώνεις τίποτα άλλο Αυτό που λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια Ότι τα προχέα δυστυχήματα κατά το μέγιστο ποσοστό τους Συμβαίνουν μες στις πόλεις με μικρές ταχύτητες mm -hmm. Εκεί μου καθένας κυκλοφόρη τη μέρα Με μεγάλο συνωστισμό. Αυτό είναι mm -hmm. με πλήρη ασυνεδησία Με τα μυαλά στα κάγελα Αχω το σεβασμό Του περιγράφω δηλαδή γιατί γίνεται αυτή η γενοκτονία Θέλω mm -hmm. να διευκρινίσω λίγο ότι είναι γενοκτονία ότι τα θύματα όλα είναι μεταξύ 10 και 30 mm -hmm. που σημαίνει ότι χάνουν τη ζωή τους ή καταστρέφουν τη ζωή τους πριν γεννήσουν. Έτσι. Άρα πριν κάνουν εγγονία, πριν κάνουν δισεγονάκια, αυτά είναι μείωση πληθυσμού και λέγεται γενοκτονία και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται γενοκτονία. Λοιπόν, δεν αντιμετωπίζεται καν, λοιπόν, Έτσι. ούτε πολιτεία ούτε από κανέναν. Ναι. Ήθελα <Λε> <Λε> να πω λοιπόν ότι εδώ μιλάμε ας πούμε, για μια πραγματική εξόδωση που το, το σύστημα, η πολιτεία το αντιμετωπίζει ας ναι, ονομάζοντας το πτέσμα πλημμυλιματάκι, αταξία Σωστό. και όχι κακούργημα διότι όταν κλείνεις ένα σπίτι το, ακόμα και το, τη οικογένειάς σου που σκοτώνες που αυτοκτονείς και όταν κλείνεις το σπίτι του γειτονά σου είσαι γονιάς. Mm -hmm. Δεν είσαι παραβάτης. Ας δούμε τι γίνεται στη Λετωνία, έτσι, ας δούμε τι γίνεται στη Σουηδία. Και όχι μόνο Λέξτε, το θέμα είναι ε, αυτό, αυτό που, που λείπει τους ανθρώπους είναι ο νους, mm -hmm. οι Έλληνες, ειδικά οι Ιδρύα Έλληνες, είμαστε πρώτοι, πρώτοι μακράν στην Ευρώπη οι 28οι, δηλαδή στο χειρότερο κομμάτι είμαστε οι 28οι και οι 58οι στον πλανήτη δηλαδή να σκεφτείς ότι στον πλανήτη έχουμε εκτός από τους Ευρωπαίους τους 28 άλλους, άλλους 30 α πούμε οι οποίοι είναι σε, ακόμα και τριτοκοσμικές χώρες. Πέστω ναι, ναι, ναι. να μην κάνουμε τις διαπιστώσεις απλές, ναι. απλώς να δούμε πώς μπορούμε να το όλεις μετάφερε λοιπόν για μένα η πολιτεία, η οικιάστοτε πολιτεία η οποία ψηφίζεται από τους πολίτες οι οποίοι ψηφίζουν με ιδιωτέλεια και κουτροπονειράδα για βόλαιο και προσωπική τακτοποίηση και όχι με κοινωνική κατανόηση και ήθος, mm -hmm. άρα το πρόβλημα είναι οι πολίτες. Τέλος πάντων θα έπρεπε να καταλάβουν να ότι το πιο σημαντικό, το πιο πολύτιμο, το πιο ανεκτήμητο και το πιο αντικατάστατο, αγαπημένο και λατρεμένο, είναι το περιβάλλον της κοινωνίας μας. Mm -hmm. Τέρμα, αυτό είναι όλο. It's θα έπρεπε yeah, λοιπόν yeah. να πάω κατεύθυντα ένα σου πω yeah, τη yeah. σκέψη μου προτροπή ο Προτ να μειώσουμε αυτή την γενοκτονία, την, την, την, την εξόδωση που συμβαίνει καθημερινά μέσα στις πόλεις, έξω από τις πόλεις, στους εργατικούς δρόμους στα εθνικά δίκτυα, θα έπρεπε κάθε πρωί που από το σπίτι, πριν κλείσουμε την πόρτα του σπιτιού για να μπούμε στο αυτοκίνητο ή να ανέβουμε στο μηχανάκι ή να περπατήσουμε για να πάμε στη δουλειά μας ή να ναι. περπατήσουμε για να φτάσουμε στη στάση και να μπούμε στο λεωφορείο. Να σκεφτούμε πόσοι άνθρωποι και πόσοι σας αγκαλείς μας απόγευμα. εγώ νομίζω ναι. ότι αν υπήρχε αυτός, mm -hmm. αυτή η συναισθηματική Κανένας ηλίθιος δεν θα κάνει τόσα εγκλήματα. Και κανένας δεν πετυχαίνει και τίποτα. Τους λέτε να περιαδιάζουν τα στόκου, να φέρουν τα κόκκινα, να κάνουν τα να, oh, oh, oh, να πηγαίνουν γρήγορα yeah, για να yeah. κερδίσουν. Α πούμε πάμε. Μέσα στο αγρίνιο. Yeah. Από άκρη σε άκρη μερικά δευτερόλεπτα. Uh -huh. Έτσι είναι. Έτσι μες στην Αθήνα να κερδίζει... Ξέρω διπλάσια. γίνει δέκα δευτερόλεπτα, δεκαπέντε, Αθήνα. Στο ένα, uh -huh. Πού να πας, δηλαδή. έτσι, όμως, ποια, είναι ο ρυθμός, που με ποια συχνότητα τα ραδιόφωνα και οι τελεοράσεις μιλάνε κάθε μέρα για τα εγκλήματα που συμβαίνουν στον δρόμο και να κρπούνε στους ανθρώπους με μια τριφέραδα με τους, ε, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους πολιτικούς οι οποίοι όλοι αυτοί βέβαια είναι πολίτες ότι άνθρωποι μου ας μην σκεφτείτε ότι ο καθένας σας είναι, είναι, είναι, είναι ένας θησαυρός για την οικογένειά του δηλαδή όταν ο Βλάκας που με ακούει τώρα mm -hmm. που έχει κάνει οικογένεια mm -hmm. σκέφτεται ότι, το, ότι αν τους συμβεί το παραμικρό κάποιος αστυνομικός θα πάει με αμηχανία ή ένας του ΕΚΑΒ ή με ένα τηλέφωνο πιο ψυχρά ή πιο θερμά να ανεχτυπήσουν την πόρτα και να πούνε στην οικογένεια, να πούνε στον μπαμπά του βλάκα ότι το παιδί του σκοτώθηκε ή να πούνε στη γυναίκα του συγκεκριμένου ανόητου mm -hmm. ότι θα πρέπει να μπει με τρόπο στα παιδιά του ότι, ότι να μην... Χωρίς, χωρίς λόγο! Έτσι λόγο! Αυτό που είναι έτσι... το, το τραγικό είναι ο χωρί πριν από μερικές μέρες έγινε ένα τρομοκρατικό χτύπημα στη Γαλλία. Έτσι την λοιπόν, λοιπόν άρβαξε μια φορτηγάδα και σκότωσε 85 άτομα. Mm -hmm. Πολύ αμφιβάλλω αν επιλέγει το ΆΙΣΙΣ. Εγώ νομίζω ότι ο τύπος είναι σχιζοφάκι. Και μάλιστα υπήρχε, υπήρχε μια συζήτηση με κάποιον γνωστό του φίλο του που το είπε ότι είσαι ένα τύπο που δεν αξίζει τίποτα. Γιατί δεν αξίζω τίποτα, θα σου δείξω. Εγώ νομίζω ότι ο τύπος έχει μια σχιζοφάκι. Mm -hmm. Και λέω λοιπόν... Το πιο αποτελεσματικό απλοδο. Δε ένα μοναδικό σκότω 85 άνθρωπο μένα στο κίνδυνο που το ομάζω εγώ το πιο αποτελεσματικό όπλο, ένας, ένας το πιο αποτελεσμα όπλο των τελευταίων. Ναι. Να σου πω ότι την επόμενη μέρα αν άκουσες, καθόλου διαδικασία. Ότι τη στη φίλα στη σέργουλα mm -hmm. σε ένα πανηγό πανηγήσου. Στην ατία αυτή το κινητό γύρισε πίσω στο πανηγύρι και όρμηξε μέσω πανηγύρια σκοτώσει του συντοποιίε του. Γιατί δεν ξέρω ότι μου κάνει διαφορά. Δεν κάθε μέρα που κάθε βλάκα μπαίνει σε αυτοκίνητο και με τα μυαλάσα κάγια χωρί την γιατί αυτό που κοιτάζει περνάει κόκκινα, περνάει γλυματή. Αγαπητέ Τάσο, α, να, σου... Λόγο. Ναι, να σου μεταφέρω τώρα μια προσωπική εμπειρία. Ήμουνα σε μια συζήτηση της προάλλη, γιατί ασχολούμαι αρκετά και σε παρακολουθώ χρόνια. Είμαι σε, είμαι, ε, σε μια συζήτηση τη προάλλη και μου λέει μια κυρία, λοιπόν, εδώ. Αγρινιώτησα. Α, τι έπαθα και τι έπαθα. Τη λέω, τι έπαθε. Μου λέει, με έγραψε, λέει, τροχονόμο για κράνο. Α, και πού είναι το κακό τη, λέω. Αφού δεν φορούσε κράνο. Όχι, μου λέει, διότι έπρεπε να πάω να αφήσω κάποια φάρμακα και τη και, και, και έγραψε, μου λέει έγραψε για κράνο συνοδηγού. Α, έκανε και παράβαση καθήκοντος του αστυνομικός. Δηλαδή στη χάρη κιόλας και τον βρίζεις πάνω από πάνω. Πους έστωσε για να μην Ναι, σου πω, βέβαια. Καλά κάνει τον βρίζει. Όταν της κάνει χάρη, σαν να νιώθηκε και σαν να παραδέχεται σε αυτή την άθλια ότι κάνει ένα, μια, μια, μια πράξη Εσβάρος του πολίτης, σαν να καψώνει mm -hmm. και δεν, δεν παίρνει τη θέση της προστασίας. Mm -hmm. Γιατί προστασία είναι. Ναι. Τι κράνος, ας με το πέρα κάποια στιγμή δεν, δεν έχει βάλει κανένα στο υφάλτο. Δεν, δεν, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Είναι, είναι καθημερινά χιλιάδες περιστατικά. Mm -hmm. Απλώς να, αυτοί μας ακούνε τώρα για να, για να βάλουν γρήγορα στο μυαλό να καταλάβουν ότι μιλάμε για πραγματικά μια εξόντωση που δεν την έχουμε συνειδητοποιήσει. Με πέντε νεκρούς κάθε μέρα, με 1600 το χρόνο. Όταν έχουμε φτάσει κάποια στιγμή μέσα στα τελευταία 50 χρόνια να έχουμε 130.000 νεκρούς και 450.000 ανάπηρους και 200.000 τραυματίες και πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο το κόστος των τροχείων δισηγημάτων το οικονομικό. Και κανένας δεν κουνάει το νου του, move your mind λίγο και yes. να σκεφτεί ας πούμε ο πολίτης να φτάξει τον εαυτό του να μην σκοτώσει την οικογένειά του. Η πολιτεία, οι πολίτες, να μην σκοτώνονται στον δρόμο ειδικά τα, τα, τα ειδικά τα λινόπουλα που σκοτώνονται για να μπορέσει ας ούτε, να αντιμετωπίσει η γενοκτονία, τη γενοκτονία, την μείωση πληθυσμού και να εξοικονομεί mm -hmm. και χρήματα για τα Σωστό. κοινωνικά ταμεία τα οποία είναι για την παιδεία, την ανθρωπιστική βοήθεια, τους ανθρώπους που δούνε στα σκουπίδια και όλο αυτό το πράγμα. Και κάτι τελευταίο Λέει, να σκεφτόμαστε. Ότι... Δεν υπάρχει ναι. μεγάλη περιπλακή αυτό να Έτσι. εξοντώνεις τους γόνους της χώρας ο Μπόμπαν Γιάνκοβιτς ε, έμεινε σε καροτσάκι χτυπώντας το κεφάλι του στην μπασκέτα μόλις με 5 χιλιόμετρα. Απίστευτος. Ο Μπόμπα Γιάκοβις. Βέβαια, βέβαια, σε είναι η ταχύτητα έτσι. με την οποία τώρα ρωτήσει έναν ηλίθιος συμπολίτη μας με ποια ταχύτητα αν δεν φοράει το αυτοκίνητο και να δεν έβγει να κάνεις βαβά, να Λέει 50, 60, 40, 80. Ναι, ναι. Και δεν λέει 5 χιλιόμετρα γιατί και δεν του είπε ποτέ κάποιος Βλάκα μου άκου ο Μπόμπα Γιάκοβις χτύπησε το κεφάλι του με... Με 5 χιλιόμετρα και άλλαξε η ζωή του, έπαξε να έχει οπαδούς, mm -hmm. έπαξε να ασχολείται η πολιτεία, μένει ξεχασμένος, ανακατέλειψε η γυναίκα του mm -hmm. και πέθανε μόνος του, Έτσι. γιατί χτύπησε το κεφάλι του με 5 χιλιόμετρα, mm -hmm. γιατί ήταν θυμωμένος όπως εσύ βλάκα, κάθε πρωί που σηκώνες με τα μυαλά στα κάγκελα, βγαίνει στους δρόμους, δεν βλέπεις με το μυαλό σου αυτό που κοιτάνε τα μάτια σου, γιατί το μυαλό σου βλέπει ότι γουστάρει, και συνήθως γουστάρει το περιεχόμενο του πορτοπολίου και σαν το έξω, χωρίς λόγο. Σαν Σαντρομοκράτης χωρίς ριαλισμό, χωρίς και τουλάχιστον ο τρομοκράτης. Ναι. Σκοτό, έχει έναν ιδεαλισμό, στρέβλο. Ναι, αλήθεια οτιδήποτε, αλλά για κάποιο λόγο ναι, υπάρχει φαιγεσίες του ναι. ο δικόμος, ο δικός μας, δικό μας οβρί τι το κάνει. Mm. Να σου πω κάτι, mm. Ο mm. Τρομοκράτη, οι τρομοκράτης δεν ελέγχονται, δεν ελέγχονται, δεν ελέγχονται γιατί δεν φοβούνται για τη ζωή τους. Πες μου το αλήθεια που ξέεις. Πες μου πιο αρσενικό γνώριση το αχρηνίο. Mm. Φοβάται για τη ζωή του. Mm. Είναι η λεκλοφορία αυτόกินτο. Κανένας. είναι. Ε, από βλακεία όμω το όχι από ιδεαλισμό. Αυτό που κοίταξα στο site σου, Τάσο, και θέλω να κλείσουμε με αυτό, ένα κορυφαίο άνθρωπο και τον γνωρίζει και προσωπικά από ό,τι ξέρω. Άρι Βατάνεν. The Greeks drive like immortals. Οι Έλληνε οδηγούν, λέει, σαν αθάνατοι. Και τα λέει ο Άρι Βατάνεν τώρα, αυτά δεν τα λέει κάποιο τυχαίο. Ε, να σου πω τι λέω εγώ όμω. Ναι. Ότι οι Έλληνε δεν οδηγούν σαν αθάνατη, δι... μόνο οδηγούν σαν αίτητη. Αίτητη. Γιατί είναι η βλακεία του. Το είναι λύπιος. Λύπιος. Έτσι, έτσι. Έτσι ακριβώς. Αν θες αυτό, αυτή είναι η σωστή uh -huh. υπογράμμιση. Uh -huh. Έτσι, κράτος, η που εγώ λέω πια, ο λαός των Ελλήνων, και το, κάθε φορά το διευκρινίζω, των Ελλήνων με μικρόν γιώτα, που σημαίνει ο λαός του κρασιού, ο λαός που κυκλοφορεί στον δρόμο με αυτόν τον τρόπο, είναι σαν να έχει πέσει σε βαρέλι Αλκόολ όπως και πέσει ο Δελήξ και η κυκλοφορία, πάνω από την ημέρα που κοινείται. Δεν δικαιολογείται ο Δελήξ. Δεν υπάρχει. Δηλαδή στον δρόμο βλέπεις και λες, μυθισμένοι είναι. Ακριβώς. Τάσο μου η χάρηκα πάρα πολύ που τα ξαναείπαμε και βέβαια α, θα χαρώ ακόμη περισσότερο... Πως... Να προσέχουν τις οικογένειές τους, αυτοί μας ακούν. Να προσέχουν τις οικογένειές τους. Να σε δουν στην Εντολά Κανανία. Ναι. Έτσι να ξέρουν ότι αυτά λέγονται με οργή και με στοργή. Να κάνουν το αυτό που τους είπα. Κάθε πρωί που θα φεύγουν από το σπίτι, τρίχνουν στην πόρτα θα σκέφτονται. Το απόγευμα, πόσε αγκαλίκε από τα μωρά του. Από πόσοι γονεί του περιμένουν οι γυναίκε του, οι φίλοι του να βγουν ένα καφέ. Πρέπει να είσαι ηλίκιο αν αυτά θέλει να τα παρνεχεί. Τι καλημέρε μα από το Αγρίνιο Τα Σομαρκουίζο. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Εμεί θα προσπαθούμε καθημερινά, γιατί έχει δίκιο ο Ιαβέρη, να στέλνουμε μηνύματα γιατί έναν άνθρωπο να κερδίζει κάθε μέρα και επειδή ξέρουμε ότι μα ακούτε πολύ. Ε, δεν νομίζουμε να μην επηρεαστήκατε από αυτά α, τα οποία α, είπε πριν από λίγο ο Μπασο, Μαρκουίζο, ο Ιαβέρη που έχει αφαιρεώσει τη ζωή του, μπα και μα κάνει λίγο να σκεφτόμαστε διαφορετικά και να μην ξεκλειριζόμαστε σαν λαό την ώρα που είμαστε εντελώ ξεφτυλισμένοι πανευρωπαϊκά και παγκοσμίω μέσα σε αυτή την κρίση τουλάχιστον να έχουμε τα παιδιά μα ζωντανά. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα. Εμεί τα ξαναλέμε αύριο. Γιώργο Κατσούλη συνεχίζει τη ρίδη μισή και τι μουσικέ επιλογέ. Νίκο Αγγελόπουλο ήταν μαζί σας στο μικρόφωνο. Καλή σα ημέρα.